Όπως σας έλεγα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, με αφορμή το βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Κοντογιώργη, οι Ολιγάρχες κυκλοφορούν από το πατάκι. Θέλουμε να θεωρούμε το έτο τη πολιτεία ω την πεμέλεια αιτία των πάντων και ω την προπόθεση για την επιτυχία ή την αποτυχία μια χώρα. Διότι από αυτήν, όπως από την πηγή, προέρχονται όχι μόνο όλες οι επινοήσει, κατευθύνσει και οι σχεδιασμοί των πολιτικών έργων, αλλά και η δυνατότητα τη εμπραγμάτωσή του. Εισαγωγικό κομμάτι από το βιβλίο του κ. Κωτογιώργη. Πολύ ιδίω. Να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για τη συμπόρευση σε όλα αυτά τον αγώνα, όχι το πρόσωπικό μας εδώ, της, των απολυμμένων, των αγωνιζόμενων εργαζόμενων της ΕΕΤ, μόνο, αλλά όλων των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει ε, στα ατομικά εργασιακά δικαιώματα του Έλληνα. Τι σημαίνει να σου... Να, Διατάσσουν την υποταγή. Τι σημαίνει να ψεπουλάνε τη χώρα και την εθνική κυριαρχία μιας χώρας. Τι σημαίνει να στερούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κύριε Κοντογιώργη, είστε στη γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυρογένη. Τα είπατε πρότες, όλα. μια παρουσίαση του βιβλίου, αντιλώντα βέβαια αφορμή ε, ενόψη και της... Ε, χρόνο από το μαύρο τη ΕΡΤ, του κεφαλαίου αυτού του βιβλίου σας που αφορούσε στην ΕΡΤ. Ε, είχατε διατελέσει για ένα διάστημα πρόεδρος της, της ΕΡΤ, ε, την αγαπήσατε, τη φροντίσατε και νομίζω έχετε μια εμπειρία για ότι μπορούσε κάποιος να πράξει ή δεν μπορούσε να πράξει μέσα στην ΕΡΤ και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι. Κύριε Μαβογέννη, είναι χαρακτηριστικό ότι ε, η μόνη περίοδος, και τα λέω τα λόγου γνώσεως και θα έλεγα με πολύ σεμνότητα, η μόνη περίοδος που η ΕΡΤ παρουσίασε ε, στους έξι μήνες και όχι στον ένα χρόνο που βρέθηκα εκεί, ε, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και... Επίσης, πραγματοποίησε βαθιά τομή, δημοκρατική τομή, χαρακτηρίστηκε όπω ξέρετε ως η Δημοκρατική Άνοιξη της ΕΡΤ. Ε, είναι η περίοδος εκείνη. Ε, εγώ δεν θα έλεγα κάτι άλλο για τη συμβολή αυτή, αλλά ε, ότι έδωσε ένα δείγμα γραφής για το πώς πρέπει να είναι τα μέσα επικοινωνίας. Θα προσθέσω επίσης ότι τότε δημιουργήσαμε το, τη Διεύθυνση Αρχείου Μουσείου δηλαδή διασώσαμε έκτοτε τον ελληνικό πολιτισμό διότι ο πολιτισμός πια δεν παράγεται στο δρόμο παράγεται και διατηρείται διασώζεται μέσω του οπτικοακουστικού ε, υλικού ε, σας διαβεβαιώ ότι ως ε, αναγνώριση αυτού του γεγονότος δεν εκλήθη πότε ναι. ούτε καν για μία απλή επίσκεψη στην ΕΡΤ όταν διοργανώνανε τις διάφορες παράτες για να δείξουν το έργο τους που ήταν το έργο το δικό μας ε, έχει ενδιαφέρον αυτό ξέρετε διότι ε, μπαίνει στον πυρήνα του χαρακτήρα αυτού του πολιτικού συστήματος τι σημαίνει ένα σύστημα να είναι βαθιά ολιγαρχικό ότι κάποιοι λίγοι στείλουν το χορό και τρώνε δαπάνες της κοινωνίας. Διότι όποιος κυβερνάει καθορίζει ποιος τρώει και ποιος δεν τρώει, ποιος έχει δικαιώματα και ποιος δεν έχει, αν η χώρα έχει ελευθερία ή όχι. Τη συλλογικότητά μας σήμερα δεν την εκφράζει η κοινωνία, την εκφράζει ο Πρωθυπουργός και ο λίγοι που είναι γύρω από τον πυρήνα του Πρωθυπουργού. Και αύριο κάποιο άλλος το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ενώ στην ατομική μας ζωή δεν... Ε, επιτρέπουμε μήγα στο σπαθί μας δεν επιτρέπουμε να έρθει κάποιος να αποφασίσει τι θα κάνουμε σήμερα στην ζωή της κοινωνίας όλων μας εκεί δηλαδή που είναι το μείζον και που καθορίζει την ατομική μας ύπαρξη χωρούμε εξ, μα εξ ολοκλήρου σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την αρμοδιότητα να αποφασίζουν για μας και όχι μόνο να αποφασίζουν και χωρίς κυρώσει χωρί δικαίωμα να παρέμβουμε, να ανακαλέσουμε, να τους προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη, δηλαδή ψηφίζουν και για τον εαυτό τους την εξέρεσή τους από, την, ε, από το κράτος δικαίου. Ε, αυτό το σύστημα προσομιάζει με εκείνο του Νουδοβίκου, της απολυταρχίας. Διαφέρει μόνο στο ότι δεν είναι ε, ισόβιος αλλά έρετος. Ε, τόση εισαγωγικά για λίγα χρόνια ναι. ε, αν θέλουμε λοιπόν να αντιληφθούμε πρώτον και δεύτερον να ανορθώσουμε τη ζωή μας να βγούμε από αυτή την κακοδαιμονία που είναι διαρκής έναν τρόπο έχουμε να συνειδητοποιήσουμε σε ποιο σύστημα ζούμε ποιοι καθορίζουν τις τύχες μας και να πάρουμε τις τύχες μας στα, στα, στα χέρια μας είναι πολύ χαρακτηριστικό το αναφέρατε Ποιος αποφάσισε να καταδυναστεύσει όλο αυτό το μεγάλο συγκρότημα που λέγεται ΕΡΤ και να το καταδολιεύσει και να το ιδιοποιηθεί τόσες δεκαετίες από τότε που συστήθηκε. Η άρχουσα πολιτική ηγεσία. Να πάμε στην Ολυμπιακή. Ποιος την καταλαίη Όλους τους δημόσιους θεσμούς και μέσω των δημοσίων θεσμών και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν την κοινωνία. Ποιος αποφάσισε να την Ρωτήθηκε η κοινωνία. Από πού και πού, είναι πολύ απλό το ερώτημα αυτό, από πού και ως που, αποφασίζει ένας που μπορεί να εξαγοραστεί, που μπορεί να είναι εθελόδουλος, που μπορεί να έχει χίλιες δύο ιδιοτέλειες, που μπορεί οτιδήποτε, αλλά ένας να αποφασίζει για τις τύχες μιας χώρας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό χωρίς έλεγχο και χωρίς κύρωση. Κυρίω χωρί έλεγχο αυτό το Και το... χωρί κύρωση. Εάν δεν φοβάται κάποιο, εάν δώσετε σε κάποιον την περιουσία σα, ανακαλύψατε στο σεντούκι σα ότι υπήρχε μια τεράστια περιουσία και την δώσετε σε κάποιον και δεν του ασκήσετε ποτέ έλεγχο, θα σα είναι ευγνώμων αν τον πληρώνετε καλά τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο. Από τον τρίτο θα αρχίσει να σα κλέβει. Θα σκέφτεται τον εαυτό του, θα τα διαχειρίζετε για λογαριασμό ότι Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί λοιπόν. Αυτή η μονοσήμαντη αντίληψη την οποία έχουμε μέσα στο μυαλό μας γιατί μας την ενστάλλαξαν και που μας οδηγούν στο να σκεφτόμαστε και να νομίζουμε ότι εάν δεν είναι ο Α και είναι ο Β θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αφού μέχρι τώρα ψηφίζουμε τον επόμενο με το κριτήριο όχι ότι θα, γίνει καλύτερα, θα γίνουν καλύτερα αλλά γιατί ο άλλος τα έκανε όπως τα έκανε. Αλλά αυτή η εναλλαγή δεν μας έχει πείσει ότι δεν αποφέρει αποτελέσματα γιατί το σύστημα είναι τέτοιο που πρώτον καλεί επάνω για να το διαχειριστούν μόνο αυτά τα ταλήματα της, της κοινωνίας που δομούνται μέσα στην κομματοκρατία και στην πιο απεχθή εκδοχή της που είναι η παρατάξεις στα πανεπιστήμια. Αυτοί οι άνθρωποι έμαθαν να καταδολεύουν και να ιδιοποιούνται το δημοσιοαγαθό. Δεν έμαθαν να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το συμφέρον της συλλογικότητας. Γι' αυτό και δεν παράγει μεγάλες φιλοδοξίες σε ανθρώπους αυτό το σύστημα. Δεν το επιτρέπει. Παράγει σκουπίδια. Παράγει ιδιοτέλειες. Ε, πάνω στα σκουπίδια που είπατε, επιτελήστε και εσείς το βιβλίο σας έναν επικερολογισμό. Γκάτσου, όλοι μαζί να διώξουμε τα σκουπίδια αυτά από τη χώρα. Ε, οι υπόνομοι ξεχύληξαν και τα πολιτικά λίμματα κατέκλυσαν την πόλη. Για να σωθεί η Ελλάδα στους καιρούς τους, ή στα τούτς, βρείτε κάπου έναν κιάδα και γκρεμοτσακίστε τους. Αλήθεια, έχετε ξανανιώσει τέτοια ντροπή. Ε, Σα λέω μια προσωπική μου αίσθηση, ε, η οποία με κάνει να φύγει ό,τι και μόνο εμένα, όλοι αυτούς τα ανθρωπάρια, λυπάμαι τροπη εκφράζομαι έτσι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει με κανει να φυγει και μονο εμενα ολοι αυτους αλλά είναι ε, λες και έχουν επιλέξει πραγματικά τα χειρότερα ε, ανθρωπάρια για να αποφασίζουν για τις τύχες ε, της χώρας μας και, της, και των ζώων μας, ε, της ζωής μας. Είδατε και τον τελευταίο ανασχηματισμό και πραγματικά ήτανε ανατριχιαστικά γελίος και επικίνδυνος για άλλη μια φορά. Θέλετε να το πούμε με πολύ απλά περιγραφικό τρόπο. Αυτούς που επε, Αυτοί που επελέγησαν περισσότεροι σε σύγκριση θα έλεγα και με πολλούς, με ορισμένους από αυτούς που υπήρχαν. Που δεν εκτιμώ, αν θέλετε, συλλήβδιν το πολιτικό προσωπικό, διότι όλοι ρίχνουν την ψήφο τους στο βωμό της λαιλασίας της κοινωνίας, αλλά ε, αυτοί οι οποίοι επελέγησαν αυτή τη φορά, δυστυχώς περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο που είπατε. Διότι ένας εξ αυτών που αποτέλεσε την αφορμή, για αυτό το κεφάλαιο, έχει γίνει Υπουργός, σε κέριο Υπουργείο. Ναι, παιδιά, είναι απίστευτο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι επιλέγονται όλα τα βοθρολήματα αυτής της κοινωνίας, για, έχουν το τεκμήριο της αρμοδιότητας για να μας κυβερνάνε. Αυτό είναι τραγικό, ξέρετε. Είναι τραγικό, διότι δείχνει την οτροπία των ανθρώπων. Εάν σταθμίσετε τα βιογραφικά, τον βίο... Και τον λόγο αυτών των ανθρώπων που έγιναν τώρα Υπουργοί θα διαπιστώσετε ότι στο κέριο Υπουργείο των Οικονομικών επιλέγονται πάντα από τη δεξαμενή του συνητικού περιβάλλοντος που υπηρέτησε διαχρονικά την καταστροφή της χώρας και τις ξένες δυνάμεις, συγκεκριμένες ξένες δυνάμεις και ξένα συμφέροντα που παρέδωσε την χώρα στη διαπλοκή και στη διαφορά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Μέσα από τα γραφεία εκεί βγήκαν τα μεγάλα σκάνδαλα. Όλοι τους, οι σύμβουλοι του, του, του κυρίου του συγκεκριμένου πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν, επειδή είναι η αρχή της υποτέλειας και της καταδολίευσης της κοινωνίας για λογαριασμό των άλλων μπαίνουν οι πολιτικό ορθοί, οι αρεστοί στη Γερμανία και στην Τρόικα. Σε όλα τα άλλα υπουργεία... Κάντε μια στάθμιση βιογραφικών και πολιτικής παρουσίας, πολιτικού λόγου, και θα δείτε ποιοι έχουν επιλεγεί. Ξέρετε, αυτή η Ελλάδα της ασχήμιας που εκφράζει το πολιτικό προσωπικό είναι εκείνη που δημιουργεί την τροπή στη χώρα. Η ντροπή για όλους μας είναι αυτή, αλλά η ντροπή για την Ελλάδα του πολιτισμού. Ναι. Είναι ντροπή να έχουμε υπουργού σαν αυτού διότι αποτελούν οι ίδιοι την τροπή του εαυτού τους. Και εγώ το νιώθω πολύ έντονα όταν βρίσκομαι και ευτυχώς βρίσκομαι πολύ συχνά στο εξωτερικό για λόγους επιστημονικούς όπου αισθάνομαι αυτή την τροπή να έρχεται επάνω μου διότι μου τη δείχνουν. Γι' αυτό το χάλι. Οι κύριοι αυτοί όταν πηγαίνουν έξω τους ελεηνολογούν, τους προσβάλλουν, τους Λένε τα μοίρια όσα τα κρύβουν και έρχονται εδώ και λειτουργούν ως δυνάστες πάνω στην κοινωνία. Την εξαπατούν και όλα αυτά. Γιατί? Γιατί αρκούνται να είναι τοποτηρητές και αισθάνονται ότι έχουν εξουσία πάνω στην κοινωνία τη στιγμή που είναι υποτελής, ιδεολογικά και νοοτροπιακά και εξουσιαστικά, σε διεθνή υποκείμενα του τύπου του Τόμσενν, και του καθενός οι οποίοι έρχονται εδώ να λιμανθούν και να λειτουργήσουν αυτοί ως υπηρέτε αυτή της λαϊλασίας της κοινωνίας. Ε, κύριε Καθηγητά, κύριε Κοτογιώργη, έρχονται μηνύματα και τηλεφωνήματα έχω, όπω με ενημερώνει συνάδελφο, που αναρωτιούνται γιατί άνθρωποι όπως εσείς και συγκεκριμένα εσείς ε, είστε, μένετε έξω από κόμματα τα διακοτάτες, γιατί εσείς ένας τόσο αξιόλογος άνθρωπος τα λοιπά, όπως λένε ο κορατές ε, ε, και άνθρωποι όπως εσείς ε, που θα μπορούσαν πραγματικά να παίξουν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο για την πατρίδα μας, είναι εξωπό εδώ βέβαια θα μπορούσα να παραπέμψω τον Ακροατή και στο βιβλίο σας «Οι Ολιγάρχε» που θα παρουσιαστεί την Πέντη, αλλά και όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο σας και στα προηγούμενα που αναφέρεστε για την κομματοκρατία, μιλάτε για την κομματοκρατία, ε, την αναλύετε και νομίζω ότι εκλογικά, αν θέλετε, πολλοί Έλληνες πολίτες ε, αναρωτιούνται που πάει αυτή η στερεία των κομμάτων, των συμπράξεων, τα ανοίγματα, τα κλεισίματα προκειμένου να ε, αδράξει κάποιος ένα μεγαλύτερο ποσοστό ε, για το καλό ή για το κακό. Ή αμαδρογέννη. Είναι αλήθειο ότι αξιόλου γι' άτομα να πω έξω από όλες τι ιστορίες αυτές. Τα, τα έχω πει, τα έχω γράψει ε. από την αρχή της δεκαετίας του 80 που πάμε. Να. Και μάλιστα τα περιγράφω με ακρίβεια. Εάν, εάν θέλετε να απαντήσουμε στο γιατί εγώ ή κάποιοι άλλοι δεν είναι μέσα η απάντηση είναι απλή. Δεν χωράμε. Ακόμα και αν ήθελα, ας κάνουμε την υπόθεση που δεν την θέλω, γιατί ο ρόλος μου είναι να ενημερώνω την κοινωνία, να τη διαφωτίζω όσο μπορώ και όσο θέλει να με ακούει και όχι να παίξω αυτό το ρόλο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι το θέλω να το κάνω. Για να προσφέρω στον τόπο μου. Όπως έδωσα δείγματα γραφείς στο παρελθόν. Mm -hmm. Ναι, νομίζετε ότι υπάρχει κανείς που θα ήθελε να με εντάξει στο κόμμα του. Και νομίζετε ότι θα είμαι να μία μέρα στο κόμμα ΑΒΓΓ, εάν είχα το λόγο, διατηρούσα τον λόγο τον οποίο να Αυτό δείχνει τι, ότι δεν χωρεί η Ελλάδα του πολιτισμού, αυτοί που σκέφτονται το γενικό, το εθνικό, το κοινωνικό συμφέρον, το συμφέρον της χώρας μέσα σε αυτό το κομματικό σύστημα. Αυτό το κομματικό σύστημα δέχεται μόνο αυτούς που είναι έτοιμοι να παίξουν με τους όρους. Άρα λοιπόν μην απορούν, γιατί δεν μπαίνουμε, να στραφούν εναντίον της κομματοκρατίας και να μην σκέφτονται οι ίδιοι ότι από αυτούς που έχουν μπροστά τους κάποιος θα λειτουργήσει καλύτερα από τον άλλον. Τα ίδια θα κάνουν, διότι είναι αποκομμένη από, από την κοινωνία και τους συμφέρον της. Δεν ακούν την κοινωνία, την επικαλούνται όταν χρειάζεται για να τους δώσει νομμοποίηση, αλλά όχι για να την ακολουθήσουν στα συμφέροντά της δεν υπάρχει ελπίδα να μπει κάποιος ο οποίος ορθοφρονεί δηλαδή σκέφτεται το συμφέρον της κοινωνίας και της χώρας μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα και να επιβιώσει, θα τον εκβράσει ακόμα και αν δεν τον πάρουν είδηση, γιατί δεν έχει αρθρώσει προηγουμένως λόγο θα τον εκβράσει όταν θα τον αρθρώσει μέσα ή θα εναρμονιστεί όσοι είναι μέσα είναι εναρμονισμένοι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Και μην βάζουμε την εξαίρεση του ενός έστω. Γιατί αν πούμε ότι ένας είναι καλός και αποτελεί εξαίρεση από τους άλλους, ξέρετε τι θα συμβεί. Όλοι θα βρεθούν μέσα σε αυτόν τον έναν. Κανείς δεν θα αποτελεί το διαφορετικό. Αλλά αν πιάσετε όμως και δείτε τι συμβαίνει στη Βουλή, η μισή Βουλή, όταν αναλαμβάνει ο κάθε ένας ευθύνης, ξέρουμε τι κάνει. Αλλά και όλοι οι Βουλή... Ανάλογα με το ποιο κυβερνάει και έχει την πλειοψηφία, νομιμοποιεί αυτή τη λαιλασία και αυτή την πολιτική που ακολουθείτε. Επίση, σε σχέση με τη Μισή Βουλή και όχι μόνο, θα παραπέμψω του φίλου που μα ακούνε από το βιβλίο σα, οι Ολιγάρχε, στο κεφάλαιο αυτό, κύριε Κοντογιώργη, στο οποίο αναφέρεστε για τη διαφθορά. Ότι η Μισή Βουλή θα έπρεπε να συλληφθεί για διαφθορά. Ε, αναφέρεστε σε ονόματα εκτεταμένα, βεβαίω. Ε, Μιλάτε για την εκλογική, το πολιτικό πτώμα στην εκλογική κονίστρα για να δείξουν ότι κάνουν κάθαρση, μιλώντας για τον Τζοχαντιόπουλο. Έχουμε όμω όλους και τι τελευταίε μέρε να μένουν πάλι ελεύθεροι. Έχουμε τον ελεύθερο τον Παντονίου. Ε, δεν κανένας δεν ενοχλείται. Τα σκάνδαλα χρησιμοποιούνται Αφίστε, για να πληγεί ο αντίπαλο, όχι για να επέλθει κύρωση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι διατηρούν με νύχια και με δόντια την. Δικαστική αρμοδιότητα της Βουλής το χάρη, ώστε εκεί να πλήττουν τον αντίπαλο αλλά να, μην, να, να κάνουν την κρυσάρα όπως λέμε, δηλαδή να επιλέγουν τι θα στείλουν στη δικαιοσύνη. Είναι τυχαίο κύριε Μαυρογένη ότι έχουμε μια, την επικαλούμε συχνά διότι είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Έχουμε μια περίπτωση που έχει ομολογηθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ότι έγινε το σκάνδαλο. Η υπόθεση Τσουκάτου. Γιατί δεν έχει ακόμα έρθει στη δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται καμιά προανάκριση. Διερωτηθείτε διότι υπάρχει ένας διάλογος εδώ. Με έναν κρίκο ο οποίος είναι το κλειδί στην υπόθεση. Ο κύριο Τσουκάτος, τον οποίο δεν τον γνωρίζω και δεν τον διαφοροποιώ από τους άλλους. Δεν είναι η χειρότερη περίπτωση. Ο κύριο Τσουκάτο λοιπόν δήλωσε ότι τα χρήματα από τη Siemens, τη Οροδοκία δηλαδή, την εξαγορά, την έστειλε στο κόμμα. Δηλαδή η Siemens εξαγόρασε, μας λέει ο κύριος σε ένα ολόκληρο κόμμα για να παίξει τις πολιτικές της. Πληρώνει δηλαδή η κοινωνία τη διαφθορά για να γίνουν αυτοί πλούσιοι και να κάνουν τις δουλειές τους. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Δηλώνει ο αρμόδιος ταμίας του κόμματος ότι τα χρήματα αυτά δεν πήγαν ποτέ στο κόμμα. Ο κύριος Τσουκάτος διευκρινίζει χωρίς να ονομάζει αλλά να δείχνει ότι τα έδωσε σε κάποιον και πήγαν στο κόμμα. Άρα αυτός ο κάποιος δεν τα έβαλε στο ταμείο. Είτε τα πήρε ο κύριος Τσουκάτος είτε τα πήρε το ταμείο του κόμματο η διαφθορά έχει συντελεστεί. Η Ζήμερς εξαγόρασε το κόμμα ή ένα πρόσωπο. Αλλά εδώ παρεμβάλλεται και μια τρίτη παράμετρος. Ότι ο ενδιάμεσος αυτός που εγώ μπορώ να βάλω τη φαντασία μου ότι μπορεί να είναι ο Πρωθυπουργό, ένας υπουργός, ένας τέλεχο του κόμματος, ένας βουλευτής οποιοδήποτε, μας δηλώνουν ότι ενθυλάκωσε τα χρήματα αυτά. Αν θέλετε λοιπόν να διερωτηθείτε γιατί δεν πηγαίνει στη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση ή Εάν τη δείτε να πάει στη δικαιοσύνη, θα, θα είστε βέβαιοι ότι τα βρήκαν, βρήκαν τον τρόπο να συγκαλύψουν το σκάνδαλο. Τι περιμένουμε λοιπόν από ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα, που προχθές μου όλες, με αφορμή την υπόθεση των υποβρυχιών, βγαίνει η ηγεσία του κόμματος, που θεωρείται υπεύθυνη, καλός ή κακός, δεν έχει σημασία, και ελεηνολογεί, με έναν λόγο ο οποίος προσιδιάζει στα καταγόγια, τη δικαιοσύνη. Ότι δεν έχει δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα η δικαιοσύνη ελέγχει τον πολιτικό. Δηλαδή τι άλλο περιμένουμε. Όταν δηλώνει η πολιτική τάξη της χώρας ότι η δικαιοσύνη δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τον πολιτικό διότι ο ίδιος ο πολιτικός έφτιαξε ένα σύνταγμα και νομοθεσία την οποία εννοεί να μην αλλάζει που αποκλεί την δικαιοσύνη από το να έχει αρμοδιότητα για τη λαϊλασία της κοινωνίας από τους πολιτικούς. Για ποιο σύστημα μιλάμε. Δεν πρόκειται μόνο για ολιγαρχικό καδομημένο σύστημα. Αυτό θέλω να δείξω. Αλλά πρόκειται και για πολιτικές ολιγαρχίας που έχουν λαϊλατικό πρόσημο. Και αναφέρεστε σε αυτό στο βιβλίο σας οι ολιγάρχες κύριε Κοντογιώργη... Αλλά δείχνω ακριβώς, Τώρα, κυρία Μαυρογένη, να... Είναι, είναι τόσο πλανεξοφθαλή, τόσο οφθαλμοφανής αυτή η συγκάλυψη των σκανδάλων μεταξύ τους, που πραγματικά αισθάνομαι ότι υποτιμούν την νοημοσύνη ε, των πολιτών. Δεν υποτιμούν, είναι αλαζόνες. Δεν υποτιμούν καμία νοημοσύνη. Είναι απολύτως αλαζόνες και αισθάνονται ως Λουδοβίκοι. Ο καθένας από αυτούς είναι και ένας Λουδοβίκος. Λουδοβίκος δηλαδή απολυταρικός άρχοντας που αισθάνεται ότι είναι η ιδιοκτησία του αυτό που κάνει και επομένως δικαιούται να δείχνει και το δάχτυλο στην κοινωνία να την απειλεί και να της λέει «Εσύ είσαι υπεύθυνη για μένα». Από πού κι ως πού. Από πού κι ως πού. Ρωτήθηκε ποτέ η κοινωνία τι θέλει. Η εκλογική λεγόμενη νομοποίηση δεν είναι απόφαση Ακόμα και αν δεχθούμε ότι τους επιλέγει, που δεν είναι εκλογή αυτό που γίνεται, είναι διατησία μεταξύ των ιδίων μονομάχων. δια γεύση. Αλλά από εκεί και πέρα, τι γίνεται. Έχει δικαιώμα η κοινωνία να επανέλθει. Δεν έχουμε δει στις δημοσκοπήσεις ότι η κοινωνία τους απορρίπτει στο 95%. Δεν έχουμε δει την κοινωνία στις δημοσκοπήσεις να διαφοροποιείται απολύτως απέναντι στι πολιτικές που κάνουν. και είναι η δυνατότητα της κοινωνίας να τους σταματήσει, να τους ελέγξει, να τους επιβάλλει την εναρμόνιση με το συμφέρον της κοινωνίας και τη βουλησή της. Για ποιο πολιτικό. Εάν θέλει η κοινωνία, και αυτό προσπαθώ να δείξω στο βιβλίο εάν αν θέλει η κοινωνία να αναταχθεί και να πάψει, να κατεβαίνει στον Κιάδα, στον Άδη, να εξαθλιώνεται να καταστρέφεται και να εξαφανίζεται η χώρα, να μετατρέπεται από χώρα σε χώρο, να ημοιοποιείται, να γίνεται σαν τα ημοιά που δεν έχει κανείς ιδιοκτησία σε αυτά, όπως κατήντησε, έναν τρόπο έχει. Να αξιώσει, όχι ένα αλλαγή στην εξουσία, αλλά αλλαγή συστήματος. Να μην έχουν δυνατότητα οι κύριοι αυτοί να γίνονται αλαζόνες. Να υπόκειται στη δικαιοσύνη και στον έλεγχο της κοινωνίας. Να μην αποφασίζουν χωρίς την κοινωνία. Κύριε Κοτογιώγη, ε, όταν θα συναντήσουμε την 5η στι 8 το βράδυ στο βιβλιοπολείο ε, Thinking Zone και στη Σκουφά στην Αθήνα θα έχουμε πολλά να θα ρωτήσουμε και μεταξύ άλλων ε, Γι' αυτό που λέτε και στις οθόνες που σα βλέπουμε, αλλά οδείς αντιλαμβάνεται η ίδια σημασία, ομονοείται η μας και τους εγκατανευσύφαγους πλουτίζεται, των άλλων πάντων καταφρονείται. Πάνω oh. σε αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές εκπομπές, ε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγος, για όσα μπορεί να πει κάποιος μαζί σας, ωστόσο σας περιμένουμε και στο είναι, είναι ο ορισμό του α, πολιτικού συστήματο και η Αμαυρογέννη. Θα μα εξηγήσετε, όπω θα μα εξηγήσετε και από κοντά, την Πέμπτη, στο βιβλίο Friends of the Kingdom, στην παρουσίαση του βιβλίου Ολιγάρχη, για αυτού του συγκατανευστικού λόγου, ότι καλείστε και σε αυτό το βιβλίο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, αυτό είναι ο ορισμό ε, του σημερινού ελληνικού πολιτικού συστήματο από έναν Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Διότι. Ήταν αυτό που δίδαξε στα παιδιά του να κάνουν, να καταφρονούν την κοινωνία, να ευνοούν τους συγκατανευσυφάγους και τον εαυτό τους, δηλαδή να λειτουργούν ως λίσταρχοι πάνω στις σάρκες ή στο πτώμα αναλόγως, όπως στη σημερινή ελληνική περίπτωση, μιας ολόκληρης κοινωνίας. Είμαι ο Σκοτογιόργη καθέρι πολιτική επιστήμονε και πρωτεύουσα ήταν στο 5 του Πανεπιστημίου, ε, ο Λιγάρχε, εκδόσει η δυναμική τη υπέρβαση και αντίσταση των καταναψυφάγων. Έχετε και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για την αριστερά, λέτε, διώντα αρνητικά το χθε, ποτέ δεν είχε τόσο λίγα να πει για το αύριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για να μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά ο καιρό είναι δεκό μα και το μικρόφωνο εδώ στην Air ε, τι μήμας να είστε μαζί μα να τα συζητήσουμε όλα αυτά Για την ώρα κύριε Κοτογιώργη θα τα πούμε την 5-8 το βράδυ Σας ευχαριστώ πολύ ε, Να είστε καλά Καλή δύναμη ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλα γεια σας, γεια σας.